Ναι. Ε, ε, απαγορεύεται να πάει και κάποιο από την απόκριση. Όχι, ε, όχι μπορεί και αυτό. Πήγες, ναι, αλλά δεν δε είναι μόνο είναι αυτό. Είναι το κομμάτι τη παραδοσή μα. Περίμενε, περίμενε, ίδιε, στην περίμενε. Στην ε, Θεσσαλονίκη. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Λαφαζάνη γιατί θα πάνε. Τώρα δεν είπαμε για τι απόκρισει. Ε, δεν, δεν θα τη φοβάστε. Δεν, και ο δεν ίδιε, ο Μίκης, πάει. ο Λαφαζάνη. Ο Μίξ, ο Θοδωράκη. Ήταν στον Είναι εκτό ο Μίξ. Ε, άμα ο άνθρωπο. Είναι εκτό ο Μίξ. Μην πείτε το. Ο Μίξ είναι κορυφαίο. Τέλο, τελεία, ό,τι να κάνει. Το συγχωρούμε. Ό,τι θέλουμε ο να ο κάνουμε. τα πούμε. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Όχι, όχι, όχι. Εδώ, εδώ. εδώ έχει λογοκρισία. Δεν έχει λογοκρισία. Αντιβάλλετε λογοκρισία λοινική. εκεί που ξέρετε. Εδώ έχουμε στα ελληνική διαδικασία τρόπου σκέψη. Ναι, ναι, ναι. Να πάει να δουλέψετε στον αλφα αν θέλει λογοκρισίες <laughs> <laughs> Δεν μα στέλνουν αυτοί. Ναι. Και πάλι όσο ήμασταν ήταν ελεύθερα τα πράγματα. Συγγνώμη. Αντί να χαίρεστε που έχετε κανένα ρεπό που δεν όλα Δηλαδή, τόσα χρόνια τσάμπα τη κάνουν τις παραστάσει για τον ύμνο στον άνεργο. Τη ζωή είναι να κάθε και όχι να δουλεύει. Τίποτε τα λέμε δημοσίω, διεθνικώ λέμε <laughs> άλλα. Κακώ. Εγώ τα ίδια λέω. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Χριστόφορο σήμερα, τη ε, Πέμπτη που είπαμε να κάνουμε κάτι εδώ την εκπομπή. Γιατί έχει πάλι εμφανίσει και πάλι, εμφανίζεσαι πάλι, πάλι, εκεί πάλι, στους Σταυρού του Νότου και του κάνετε εκεί τι... τα δικά σα. Και... Σταυρό κουβαλάμε πάλι. Και τον κουβαλάνε αυτοί που έρχονται. Πανσέλινο και Ζαραλίκο στην Ελληνοφέρνια γράφουν στο Twitter. Πότε θα ουρλιάξουμε πάλι. Χθε Εντάξει, κοριν είναι. είναι σήμερα και κάνουμε λάθο. Ήταν το Blue. Blood Moon. Moon. Mm. Όλα yeah. μαζί, άντε να το πει όλο αυτό. Θα κάνει το Σαρδαμά. Αν το πει γρήγορα, πε το γρήγορα. Τι ήταν χτε? Blue Blood Moon. Α, okay. <laughs> άλλη γενιά θυμιών. Yeah. Αυτά, αυτά είναι control, hard delete. Τα ξέρουμε. <laughs> <Έχουν μεγάλο σέγιο. laughs> αυτά αν τους πάρεις στην οθόνη, νομίζουν ότι δεν υπάρχει ζωή. Δεν είσαι σαν και εσά, ναι, βέβαια. Δεν Με χαρτί και γραφωμικά. Σε αντίθεση με εμά, ποτέ θα μα πάρει το σεξ. Σε αν δεν ε? ήσουν ο Χριστόφορο ε? Ζαραλίκο κατά τη μάνα του, πιο επιτυχημένο, πώ το λε το τρέιλο. Είμαι, είμαι, αλήθεια. Είναι, αλήθεια, ναι. αλήθεια, αλήθεια αν δεν ήσουν ο Ζαραλίκο. Έβαλα και τον Λοάδωμα. Το άκουσα. Τι θα να ήθελε. Περνάω στο άλλο θέμα. Τι θα ήθελε να ήσουν αν δεν ήσουν ο Ζαραλίκο. Όχι, τίποτα. Εντάξει, αποστόλμη και δεν ήσουν. Η Αν δεν ήμουν Ζαραλίκο, δεν είμαι Ζαραλίκο. Καταρχήν. <καλά, είναι> εύκολο. Α ακούσουμε Έλα. την τώρα. Τσίπρα, γιατί τώρα. Mm. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Τελικά, είχατε ή δεν είχατε δεχτεί στο Βουκουρέστι ω μέρο τη εθνική γραμμή σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία. Σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Με τον όρο Μακεδονία. Έργα όμνε υπό την προπόθεση ότι έχουν φύγει τα αλυτρωτικά. Με Αυτή τον είναι. όρο Μακεδονία. Εντό του σύνθετης ονομασίας ονομασία, ναι, με τον Α, όρο Μακεδονία. Βράδυ. Μα Ωραία. δεν υπάρχει Το έχουμε πει ουρμπιετόρμπι αυτό. Βλέπω τώρα τη Νέα Δημοκρατία που δεν είναι και σίγουρη τι θέλει, λέει, τον όρο Μακεδονία. Υπάρχουν στελέχη τη Νέα Δημοκρατία που, που θα επιθυμούσαν. Κεντρικά η Νέα Δημοκρατία. Κι εγώ δεν επιθυμούσα να είμαι Σίντι Κρόφορντ. Καλά. Κι εγώ. Ε, όχι σα το λέω ειλικρινά. Όχι με τη συντηρόφορικη. Όχι τώρα. Με την τώρα είναι μερακλή. Γιατί δεν σε χαλάει η Ο Μπραντ Πίτ είναι καλύτερο, εσύ. Αυτό είπε αμέσως μετά ο δημοσιογράφος τη έκανε ερώτηση κουβαρά. εγώ θα ήθελα να μπω στην. Έχω το μυαλό του κουβαρά. μπορώ να φύγω. Και γιατί να μην Γιατί δεν ξέρουν Δεν ξέρουν Δεν ξέρω αν έχετε δει τα του κρεμάσει. Όχι, όχι. Καλά Ναι δεν είναι σφιχτός Ας μιλήσουμε για άντρες Δεν είναι παιδιά το ίδιο σφιχτός ο Μπραντπί Όχι όχι ο Ράιν Ο Ράιν βέβαια Δεν θα μπορούσε να παίξει τον δηλαδή. Μετά τους άδοξους εμένα δεν μου αρέσει ο Μετά τους άδοξους γιατί Ναι δεν ξέρω από εκεί νομίζω χάλασε 12 Άρεσε. Ναι, μέχρι εκεί ήταν πάνω παντού στου άδωξου. Έμπαινε. Μετά, δηλαδή. δηλαδή. μετά δηλαδή, του άδωξου δηλαδή. δεν έμπαιναμε. Μετά, μπάρει, μετά δηλαδή. όχι, χάλασε, χάλασε. Δεν ξέρω, η Ατζελίνα του έχει μεταφέρει όλοι αυτή τη στιγμή. Η Ατζελίνα απολύχτηκε άρα όμω. Καλά, μπορεί να έχει αυτό, και προβλήματα. Δηλαδή. Άστο, δηλαδή. Δεν, δεν είναι ότι δεν μπαίνει, είναι ότι. Είναι, μπαίνεις, είναι, ότι δε... είναι θέμα. μην κάνει ζημιά, μη σπάσει. Έχει προβλήματα, α το πούμε. Τι προβλήματα. Υγεία, αφού τα ξέρουμε όλοι. Δεν ξέρω, αυτά είναι δικά του. Εμά μα νοιάζεται κάτι. Όλοι ο πλανήτη τα ξέρει. Τα έχουν αναφέρει. Δεν είναι. Τα αφορούν αυτά. Τα ακούγαμε Οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν εκπομπή lifestyle και ασχολούνται. <laughs> τα είχαμε με τον Τσίπρα και τον Κούλι. Για Γιατί δεν είναι, ο <laughs> δεν είναι lifestyle. Δεν είναι το πολιτική η Ατζελίνα Τζολή. Μόνο στην Τζολή ήταν Σούζα ο Τσίπρα. Στον Ομπάμα να του. Στον Ερντογάν επίση. Συγγνώμη, ο Τσίπρα είναι πολιτικό. Βεβαίω. Όλο αυτό που βλέπει είναι πολιτική στρατηγική. Άποψη, ιδεολογία, σύστημα ιδεών και προχωράμε. Σε είναι live κομμωτήριο. Να ανοίγουν ένα περιοδικό και ξεφιλίζουν και όπου πάνε. Είναι ο καταλληλότερο. Άλλο αυτό. Ε, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι. Επίσης... Το είπε, α, έχω εδώ το Βίζερ. Συγγνώμη αφού το πάμε. Και μίλησε και το... ο άλλο καταλληλότερο, ο Σμίτη. Καλά, ναι. Έχει πάρει θέση. Α, τον ναι. κύριο Βίζερ τον ξέρουμε. Είναι του Eurogroup. Your Δεν τον ξέρουμε εκεί. το Βίζερ. Είναι, είναι Βίζερ. Ένα, ένα κοράκι τη Ευρώπη. Είναι ο Βίζερ που βάζει κάτω του λαού και του βλέπει ω αριθμού για να εξυπηρετεί επιχειρήσει και ομίλου και τράπεζε τη Ευρώπη. Ένα άθλιο τίμημα. Στην... Ο ευρωατλατισμό. έλεγε αυτό. Λυκοσυμαχία, Λυκοσυμαχία. της λικοσημαχίας είναι... και Αυτό. του ευρωατλαντισμού ε, αν υπήρχε σωστή Ευρώπη όλοι αυτοί πρέπει να ήταν στις χωματερές της ιστορίας Πώς. και λέει λοιπόν ο κύριος, Βίζερ, λέει ο κύριος Βίζερ που είναι φίλος της χώρας ότι στην Ελλάδα ε, υπάρχει τάση να αποδίδουν διευθύνες στους ξένους μάθαν και ξένοι ότι ναι. ναι. μόνο όμω όταν μια κυβέρνηση ενστερνιστεί του στόχου ενό προγράμματο μπορεί να λειτουργήσει και η εφαρμογή του και να εξηγηθεί πιστικά στου πολίτε η αναγκαιότητά του. Αυτό δεν συνέβη στην Ελλάδα με καμία κυβέρνηση, λέω ο mm. Βίζερ. Τα πράγματα βελτιώθηκαν ανέλπιστα μόνο τον τελευταίο χρόνο. Άρα ενστερνίστηκε η κυβέρνηση. Ενστερνίστηκε η αριστερή κυβέρνηση της. του γκάνγκστερ, έτσι του είχε αποκαλέσει ο Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε το έχουμε διχητικό και το βάζουμε. Και έτσι λοιπόν ακόμα από τον γκάγκστερ καλά λόγια για την αριστερή κυβέρνηση που πήρε πάνω τη τα μνημόνια που δεν το είχαν κάνει άλλοι. Δεν έχετε βαρεθεί κάθε μέρα τα ίδια για τα Ιβάνα. Δεν ποιος ίδια, θα πει και καλά ναι. λόγια δηλαδή. Αυτοί που θα αισθή... ήταν να, να πούνε καλά λόγια δεν ζούνε. Ποιο άλλο για άλλα Μάρξ, άλλο για τον Τζίμπρα. Ναι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το πει όμω. Θα θέλε να πει. Να το πει ο Σπένσερ. Όχι. Έκανε το αστείο επειδή είστε χιουμορίστο στο Ιδίο. Και έχω δυο stand-up comedian δίπλα μου. Έπρεπε να πω να σε στάσω κι εγώ. Ναι, όχι, μη το δώσε παραστάσει σα, <Σι> αυτό που είπα <Σι> τώρα. <Κατακίνη Σι> <είναι Σι> δεν <δώ, Σι> είναι δικό σου αστείο. Είναι του εκλεγόντο σε Τζίμι Δεν ήταν αστείο, σε <Σι> <πανούς>. δεν <Σι> ήταν αστείο, ήτανε κάτι. Εντω, το, το έχει πει Παράσταση Υπάρχει βίντεο. Υπάρχει. Ωραία, άμα υπάρχει βίντεο, αλλάζουν όλα. οκ okay. Και το υπάρχει βίντεο, είναι δικό μα. Το, το ξέρω συνεχώ. γι' αυτό το είπα. Έχω και ένα με τον Ντοτό, αλλά πιανού είναι αυτό με τον Ντοτό. Του Θετικό, εγώ το έχω ξεκινήσει όλα αυτά τα χρόνια. Πω προβλήματα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την πολιτική βομπία Και Να βάλουμε και μια τάξη. Ναι, Ωραία, ωραία. πρέπει να σου πω. Το ένα ερώτημα ήταν τι θα ήθελα να είσαστε, μου απαντήσατε. Η τώρα θα ήθελε να είναι η Σιντι Ήταν μια μπιχτή για τον Κούλι αυτό, αν το πιάσατε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία και καλά ο Σιντι Κρόφορντ νομίζω έχει μικρό στήθο. Δηλαδή, και αν θε να είσαι, δεν είναι να με να ευχαριστία, με να πιάνω κι άλλοι. Δεν τη θυμάμαι, καν. Κάνει Ναι, δεν πείτε να δούμε να το δηλαδή, πιάνω. Θυμάμαι, νά, νά, νά, νά, νά, θυμάμαι νά, μία... αλλά θυμάμαι, είχε μικρό στήθο. Ωραία. Και αλλά αλλά, να θε να είσαι μια Σιντι Κρόφορντ, να διαλέξει μια που να έχει λίγο πιο πλούσιο. Να ευχαριστιασαι μόνο. Παραμένοντα πάντα στα πολιτικά. Ε, τι άλλο θα θέλατε να ήσασταν σε σχέση με το μακεδονικό. Πράγμα, το... όνομα, ζώτι. Εγώ διαλέξτε κάτι. Γιατί έχω πάλι κάποιον που. Σε σχέση με το μακεδονικό. Ναι, ναι, ναι, ε? σα φέρνω λίγο προ μακεδονικό ο τώρα. Ο Βουκεφάλα. Α, κοντά έπεσε. Μάριε, βάλε. Εγώ, εάν μου λέγανε επιλέξω να γίνω υποκόμο του μεγάλου Αλεξάνδρου και να πλένω το δουκεφάλα στην εξτρατεία του. Από το να είμαι τώρα βουλευτή, θα προτιμούσα το πρώτο. Δηλαδή, είμαι τόσο μου έπλαινε το βουκεφάλα ο άδονη. Σωστό, ξέρει πω ότι είναι έχει βουκεφάλα πώ την είχε. Άντε πάλι. Ε, δε, άμα το στο άλλο, θα πει στο μισό άλογο, δεν θα πλείσει το τσουνι του. <σχ razor> θα πει άπλων το πουλί. Πάντοτε είναι σημαντικό να τον πλέει. Ναι, δηλαδή τι θα κάνει. Ωραία, είσαι υποκόμω. Βρέθηκε θελλοντή να πλέει το βουκεφάλο Το βουκεφάλα και το. Είναι ο άδονη. Έχει βουκεφά και το βεφαλάκι του. Μόνο το βουκεφάλα δεν είχε κλείσει. Μόνο. Γιατί δεν έχει κάτι. Πέθανε νωρί γι' αυτό. <laughs> δεν συμπέσανε. Ε, δεν <laughs> έτυχε. Δεν συμπέσανε. Τώρα πλένει τον Γκούλη, δηλαδή. Ο Βουκεφάλα ήταν Έλληνε. Και το Γκούλη, τον δεν Είναι αυτέ οι δηλώσει που τι παίξατε και εσεί, τροπή. Αυτά τα λέγε παλιά. Δεν υπάρχει ντροπή. Γιατί ναι, ναι, σκώ, ναι, δεν υπάρχει ντροπή, κύριε, υπάρχει εξέλιξη. Ναι εγώ σωστά. σε αυτό έχω ή, να πω. Εν αυτή αυτοί το λένε εξέλιξη, άλλοι το λένε στροφή στο ρεαλισμό. Προφανώς, μπορώ να δεχθώ όταν λέει κάτι πριν 10 10 και αυτό είχα πιστεί από τη Δαμανάκη. Oh, όταν έλεγε oh, oh. τότε ποτέ δεν θα πάμε ω πρόεδρο του συνασπισμού, δεν θα πάμε ποτέ στο Πασόκ, γιατί αν πάμε στο Πασόκ θα έχουμε ξεφτιλιστεί. Και πήγε στον Πασόκ ως πρόεδρο. Και όταν τα παίζαμε στο Σκάι, είχε έρθει μια φορά και μου λέει: Μα αλλάζουν οι άνθρωποι. Οκ, okay, εντάξει, αλλάζουν οι άνθρωποι. Αυτό που έλεγε ο Άδωνη προχτέ είναι ότι ο Καραμαλής ξεπούλη ήταν προδότη Ξεπούλησε μαζί με την τώρα του χρόνια. Ναι, ναι, χρόνια. Αυτό. Τι αλλάζει τώρα, δεν είναι προδότη ο καραμαλή. Γιατί υπάρχουν μερικά τα οποία δεν αλλάζουν με την πάροδο των νεκρών. Όχι, νεθρών. δεν είναι προδότη. Να λες ξέρω εγώ, ότι. Ε, το μνημόνιο α... μπορεί Δη... να βοήθησει, να μην βοήθησε, μπορώ να το αλλάξω σε πέντε χρόνια, γιατί βλέπει και την πραγματικότητα. Ήταν αντιπρόεδρο τότε ο άνθρωπο. Όχι, όχι, δεν είναι. Άρα, Άρα δεν άλλαξε κάτι. κάτι. Είναι τα ίδια δεδομένα. Δεν ναι, κατάλαβε πώ το λέω. Έχει αλλάξει κόμμα. Αλλά αν είναι ένα προδότη κάπου, δηλαδή αν κάποιο είναι δολοφόνο, έχει σκοτώσει και έχουμε το θύμα το νεκρό. Αυτό δεν αλλάζει. <laughs> δεν αλλάζει μετά από 10 χρόνια. Γιατί παραμένει να είναι σκοτωμένο ο άλλο. Αυτό που δεν αλλάζει είναι αυτό. Αυτό. Ακριβώ. Αυτό, αυτό, αυτό ακριβώς. δεν αλλάζει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπαίνει σαν θέμα. Εντάξει, το μακεδονικό μπορώ να το καταλάβω, ναι, για κάποιου. Γιατί δεν μπαίνει σαν θέμα, α πούμε, στο συλλαλητήριο ή σε ένα άλλο ξεχωριστό συλλαλητήριο. Ότι... Είναι δυνατόν να είναι μαύρο ο Αχυλέα. Δηλαδή αυτό πώ το έχουμε περάσει το Μα είναι δυνατόν μαύρο τον Αχυλέα που τον έβγαλε το BBC. Θα ακούσουμε του ομιλητέ. Μπορεί να το θέσω σε σχέση με ομιλητέ. Να το πει ο Πατούλη. Μπαίνουν ερωτήματα όμω. πολλά. Δηλαδή, ας πούμε, ε, θυμάσαι ότι όταν είχε, όταν είχε πεθάνει ο, ο Βουκεφάλα, να λέμε είχε πεθάνει, είχε ψοφίσει. Λοιπόν, Αν ήταν, ήταν ο Βουκεφάλαιο. Και τον καθάριζα άδεν. Όχι, θα πούμε το εξή. Ο Βουκεφάλαιο είναι πάντα στι καρδιέ μα. Όταν, όταν εκιμήθη. Να πούμε ότι εκιμήθη. Μακαριστό Βουκεφάλαιο. Για πε, γιατί το έχω διαβάσει καλά. Όταν εκιμήθη λοιπόν ο Βουκεφάλαιο, είναι αλήθεια ότι ο Μεγαλέξανδρο έδωσε εντολή να γκρεμιστούν γκρεμισθ, μέρη των τυχών από τι πόλει που είχε κατακτήσει. Α, δεν τα ξέρω. Είναι χώξ αυτό. Δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει βίντεο. Δεν υπάρχει βίντεο. Άμα δεν υπάρχει βίντεο, μην μιλάτε. Όταν έφυγε το ιστομά σα στον Βουκεφάλαιο εκεί γκρεμίσαμε άλλα. Και να πια. Όταν... Στον Ο... υφεσιοχή. να χτίσαμε. Έχω μια ταινία. Αυτό ήθελα να πω. Δεν, δεν χτίσαμε πάνω. τον τάφο. Σταμφίβολη. Ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι όλα αυτά. άρα δεν ξέρουμε είναι μια απλή και... εξή στον τριών, ναι. το πο τον καβαλούσαμε. Λοιπόν, mm. αυτά θα λες την παράσταση. Όχι. Είναι δικό Όχι. σου. <laughs> Θε να πεις εδώ. Είναι δικό μου. Ότι τάχα ο ηφαιστίνο ήταν το τεκνό του. Δεν έχω εγώ τέτοιες, Όχι, τέτοιες. το κατάλαβα εγώ από αυτά που λές από ειρωνίε και όλα αυτά έχει να κάνει με ερωτήματα. Εγώ Τον κίνδυνο για την πατρίδα, δεν τον βλέπετε. Κοίτα, εγώ είμαι μαζί σου. Έχω τραχθεί την πρώτη μέρα. Σε πήρα και τηλέφωνο όταν κάνα την εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει να κάνουμε πόλεμο με τα Σκόπια. Α, ναι, εγώ με το πόλεμο. Και το... εγώ τι, ναι, το, πλέον... το συζητάς. Ποιοι θα πάμε, πάμε, παιδιά. Ε? Όχι, ποιοι θα Α, οι άλλοι Ά, Βράδυνα Βράδυνα θα πάμε. Το... <laughs> <αυτοί> <laughs> που σε Όχι, θα δούμε. Όποιο πρέπει Εσύ. θα πάει. είναι, ρε, δε, δε. Ε, αυτά Να να, πω είναι Τούρκη, να το Διάβαζα τις ένοπλες δυνάμεις των Σκοπίων, έλεγε αεροπορία. Δίπη, τρία. Τέσσερα, τέσσερα ελικόπτερα. Τέσσερα, <laughs> τέσσερα ελικόπτερα. Εντάξει, δεν είναι καν απειλή, το καταλαβαίνει. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιηθεί δυνητικά στο μέλλον από μια μεγάλη δύναμη για να παίξει παιχνίδια και όλα αυτά, οκ. Okay. Και η Τουρκία που μπαίνει κάθε μέρα μετά F-16 και φτάνει μέχρι τη Σκύρο, μέχρι τη Μύκονο και μέχρι την Κρήτη. Εκεί δεν έχουμε θέματα. Και δεν μπορεί, μπορεί να, να ρωτήσει και έχει βίντεο. <laughs> Έχω βίντεο και με τον Υπουργό Άμυνα μέσα. <laughs> έχει τα πάντα. Τα πάντα. Ε, βίντεο με τον, τον Υπουργό Άμυνα του... μέσα και την παραβίαση, αυτό δεν το είχαμε ποτέ. Ναι, εντάξει, καμένο και. Σε ζωντανή, εντάξει. Θεός. Και τη ΣΥΡΙΖΑ. Πανάρας δεν το για όλα σημαίνει. υπάρχει πρώτη φορά. Βάλουμε Μήπω το, τον, τον πήρε ο αέρα, αντισημιά τα έμυα, μήπω τον πήρε ο αέρα στον πάνω και βρέθηκε. Τον πήρε ο αέρα στον πάνω. Ναι, ολόκληρο από κάτι που μπορούν για μεγάλα. Τα μυαλά σίγουρα. Τη Κατρίνα Συνεχίζουμε στο πρόγραμμά μα. Εμένα oh. ηχητικό πριν πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Το οποίο ανήκει το ηχητικό και η φωνή στον κύριο Γιάννη Μπαλάφα, μιλάει για τον πατριωτισμό. Σήμερα το πρωί εμφανίστηκε στο Skype Επειδή η πλευρά που θα πάει στα συλλαλητήρια απευθύνεται συλλήβδην στην αριστερά και λέει: εσείς οι αριστεροί είστε προδότες όπω μου μα έλεγε η Ελένη Λουκά, χτες, που είχε στείλει ένα μήνυμα, είστε προδότε, είστε σκλάβο Μακεδόνε. Βγήκε και ένα βίντεο. Μοιάσει ή μη Πώς θα την χαρακτηρίσω Πατριώτισας, συνελληνίδας Και λέει μία σφαίρα για τον εχθρό Δύο για τους προδότες πα, πα, πα, πα, Τρεις κι αν χρειαστεί ε, Παίζει στο διαδίκτυο αυτό Γίνεται αναπαραγωγή κτλ Λοιπόν βγαίνει ο Μπαλάφας να απαντήσει για τον πατριωτισμό Ξέρετε Λέσαι. πολύ καλά ότι η αριστερά, την οποία στηρίζω και υποστηρίζω και συμμετέχω, <συμίχυ> τον πατριωτισμό τη τον έχει δείξει στι δύσκολε στιγμές Δηλαδή, να τον... σου πω πότε, να μην ξεκινήσουμε παλιά, από την αντίσταση ενάντια στου Γερμανού, από τότε με μεταφυλεκο... Από τη Χούντα, από τη Χούντα, την περίοδο τη Χούντα, όταν άλλοι έμπαιναν τότε στη σχολή ευελπίδων, εμεί που είμαστε στι εξορίε και στι φυλακέ, πώ να το κάνουμε. Δεν έχουν περάσει άπειρα χρόνια, κυρία Οικονόμου, να ξυγούμαστε. Δηλαδή, στην αριστερά τη δικιά μα. Δεν είναι κανείς σε θέση να τις κάνει μαθήματα πατριωτισμού όταν ο γραμματέας της τότε αριστεράς είπε στον πόλεμο του 40, mm -hmm. εμείς σε αυτόν τον πόλεμο που καθοδηγεί η φασισυχή η βέρηση μεταξά θα είμαστε την πρώτη Συνά, γραμμή κ. από Υπουργέ. τους φυλακές που βρισκόταν. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι ο Μπαλάφας και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνέχεια του γραμματέα της τότε αριστεράς. Mm -hmm. Εννοεί το κουκουέ και το Ζαχαριάδη. Το επικαλείται ως κάτι καλό αλλά να τα πει. Και μα εμφανίζεται ω συνεχιστή ο Μπαλάφας του, του, του Ζαχαριάδη και του Κουκουέ, του τότε. Παρ' όλα αυτά, είπε η δική μα αριστερά. Ναι, είπε. Το διαχωρίζει κάτι... κάπω. Το διαχωρίζει, αλλά. Εμένα μου άρεσε πώ ξεκίνησε, πάντως. Είπε πως η αριστερά ξεκίνησε. τον πατριωτισμό τη τον έχει δείξει. Ωραία τα καλά, δεν είναι αυτή. Ναι, ναι, καλά. Να σου δείξω τον <laughs> πατριωτισμό μου. <laughs> Γενικά στον έχει δείξει η αριστερά, άμα μην έχεις πρόβλημα, να το δείξω κι εγώ. <laughs> Να δεν ο Γιάννη Μπαλάφα, λοιπόν, τα λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει όλο αυτό το σκεπτικό που ό,τι καλό έχει γίνει στον τόπο, ό,τι αγωνιστικό το έχει κάνει η αριστερά. Ο Μπαλάφας καταρχήν. Όχι, όχι. Στι προηγούμενε δεκαετίες Η αριστερά γενικώ. Είναι των θυσιών, τη αυτοθυσία, των αγώνων, των κατακτήσεων. Και ό,τι κακό το έχει κάνει το κουκουέ. Τι προηγούμενε δεκαετίε. Γίνεται αυτό ο ωραίο διαχωρισμό. Στα μυαλά κυρίω αριστερών, όπω δηλώνουν Ξέρω, τα μέρα, λάθη μέρα, είναι το κουκουέτα καλά και φέρει... ο πατριατισμό τη αριστερά, αλλά του τότε γραμματέα. Στέκη, δεν στέκει αυτό. Εντάξει, με αμφιβάλλει πάρα Και με αμφιβάλλει πάρα εγώ δεν, παρά λόγο. Συχα, Φυγό, ο, δεν σχέρω, το είπα παράλογο. Α το λε Το λέω. Ένα φίλο λέει εδώ, γιατί να πάμε σε μια άλλη λύση, μήπω να ονομαστούμε εμεί Νότια Βαρδάσκα. Όχι, δεν μ' άρεσε. είναι διαχωριστικό αυτό. Δεν είναι ωραίο το βαρδάκι. Έχει γεωγραφικό όμω προσδιορισμό. Καλά το Τώρα θα μου πει τα θα, θα λέει ένα Τσίπρα ή ένα Παπανδρέο, τι θα λέγανε, α πούμε. Βαρτάσκε, βαρτάσκε. Και θα γίνουμε τη Δανία, η Βαρδάσκα Δανία του Νότου. Ναι. Δεν, δεν κολλάνε. Ναι, δεν είναι πολύ Πώς, καλή όχι. ιδέα. Α το... δοκιμάσουμε άλλο. Σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό mm. μπορεί να πει: Α πούμε, Παλιοκουμούνι, που είναι σύνθετη ονομασία. Είναι, είναι σύνθετη γεωγραφικός δεν υπάρχει. Θα έρχεται. Άντε μπει από <laughs> εδώ. <laughs> <laughs> από α, το τόπο. Με δω. γεωγραφικό <laughs> προσδιορισμό. Το εδώ, ναι. Ήθεσε ένα Άντε μπει παραπέρα, α πούμε. Και αυτό. Εκεί ο νήμιτ μπορεί να αποφασίσει πια από δύο τόπο. Δεν είναι ωραίο. Και είναι και για κάθε χρήση. Έργα όμνη ή θα μπορούσε να είναι έλα κουμούνι στον τόπο σου. Αυτό τι είναι. Έχει γεω, γεωγραφικό προσδιογραφικό. Δεν είναι σύνθετο όμως. Δηλαδή, αυτό είναι για να επιστρέψει το brain drain. Έλα παλιό κομμουνι κομμουν στον τόπο σου. Ναι έτσι ναι. οπότε είναι και σύνθετο Α, ναι. και γεωγραφική ναι. έργα ομνες για, για όλες τις χρήσεις. Για όλες τις χρήσεις. Για όλες. Αμετάφραστο. <laughs> <laughs> Αμετάφραστο <laughs> όμως. Που θέλει ο Καμένος για να καλύψουμε ναι. και τους ανέβρους. Ναι δεν είναι τώρα. Κάνουμε προτάσεις. Old communist. Παλιο κομμουνι ας πούμε. Gerard here. Όχι, όχι, δεν χάνει, χάνει δεν είναι, Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι οι Έλληνες όλοι, όλοι, Μας ενώνει όλου. Μασενώνει. <σχελίσμα> άρα, άρα την Κυριακή όλοι κάτω με αυτή μασενώνει, την πρόταση Αυτό μας ενώνει μπάτσε γκρούνια δολοφόν Με την ευκαιρία Ωραία, διάφημίσεις <σχελίσμα> Και ο <σχελίσμα> <α>, Κροατής απαντάει <σχελίσμα> Στα προηγούμενα ερωτήματα Τι θα θέλατε να είστε, αν δεν είστε αυτό που είστε Λέει, άμα ο ζαραλίκο δεν ήταν Ζαραλίκος Θα ήταν Ζαραπρόβατος Ναι είναι με Γιώτα όμως είναι αυτό το, το δράμα που ζω Το ζαραλίκο Ζαραλίκος έχει, έχει να κάνει με μια λυκοσυμμαχία Το Κουκουέτ το έχει βγάλει Είναι Ζαραλίκο Συμμαχία Αυτό είναι παλιό <σομίωσαι> <σομίωσαι> αυτοί <σομίωσαι> αυτοί <σομίωσαι> Είναι παλιό δικό σου Είναι παλιό. Ε, μοιραία δεν γινόταν να ξεφύγουμε Ναι προφανώς γιατί έτσι σε λένε έχεις δίκιο Κοίτα και το Ζαραλίκο Φιλοφιλία Ποιος είναι το ακόμα αυ Ζαραλίκο Φιλοφιλία Ποιος είναι το ακόμα Αλλά και ποιο είναι ενδιαφέρον ναι, όχι, όχι. Τι Δεν έχει, έχει ε? ε, το Συμμαχία Συμμαχία είναι δηλαδή, χαλά. Ναι, έχει δε, να κάνει με, ε, με φιλόφιλους λίκους. Ε, με φιλόφιλους. Φιλόφιλους. Ναι. Yeah. Uh. Οι πώς θα δώσουμε προσκλήσει. Τέσσερις διπλές. Για αύριο, Για αύριο. Στο θα πάτε να δείτε το ζαραλίκο, πάρετε τώρα 228 200 τηλέφωνο. Σταυρό του Πλάς, νοχό, στο Stavroutinou Plus. Απέναντι στο μεγάλο. τι ώρα Μέχρι το Πάσχα. δηλαδή; Δεν το κάτι τέτοιο. Γιατί χάσαμε την πρώτη. Συγνωπέ σήμερα. Σήμερα, καλέ Την άλλη εβδομάδα είναι Την άλλη. Την άλλη. Θα το είχαμε σήμερα. Θα κάναμε πριν το Θα είχαμε ψήσει κάτι. Πόσο είναι, α πούμε. Επειδή ακούει ακροατήριο. Εγώ έχω να πω ότι θέλω το να είναι ήρεμο και ειρηνικό και να είναι το έχουν φανταστεί οι διοργανωτέ και όσοι πάνε το λέω σοβαρά. Έτσι σοβαρά πρέπει μένα. το πείσαι αυτό. Σοβαρά, τώρα, σοβαρά. Έχει ιδέα ποιοι είναι οι διοργανωτέ. Ξέρω πολύ καλά. <laughs> Έχει στο και... μυαλό σου ότι αυτοί κοιμούνται το βράδυ και λένε Αχ, τι, αύριο να περάσουμε μια ήσυχη. Εγώ δεν, δεν θέλω. Χάρη στη μέρα, γεμάτη καλημέρε. Δεν θέλω, δε θα να... πάρω μαζί μου χέρι. Όχι, δεν θέλω. θέλω δεν θέλω. Θα πάρω. Θα πάρω. Και παλεύει μέσα. Και αν χρειαστεί. Αν βρω οι διοργανωτέ. Δεν είναι έτσι οι διοργανωτέ. Παρ' όλα δεν θα ήθελα να σκέφτομαι όπω σκέφτονται οι διοργανωτέ. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο. Ε, κείμενο που το έχει φτιάξει ο Μπογιόπουλος μαζί με έναν συνάλθο, τον Θεοδρόπουλο καλά θυμάμαι ναι. ε, που υπάρχει στα social media τα διάβασε και προχθές στην εκπομπή τα μισά ο, ε. ο Νίκος ε, για το, την Παμακεδονική Ένωση εκπροσωπούν, την ιστορία όλων αυτών το διοργάνονται, είναι πολύ αεροκείμενο, μεγάλο, δείτε το έτσι, για να ξέρετε τι ακριβώ. Ωραία, να βάλουμε, είναι. Να, βάλουμε Παρόλα μια, αυτά. να βάλουμε μια βάση. Ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με την πρεσβεία και τον ΝΑΤΟ Δεν με νοιάζει εμένα. Δεν σε νοιάζει. Εγώ πηγαίνω στου ανθρώπου που θα πάνε κάτω πέρα από τη διοργάνωση. Γιατί υπάρχει πολλή κόσμο που θα κατέβει. Το βλέπω. <χε> ε, Όντω, υπάρχει μια διάθεση κόσμου να κατέβει. Λοιπόν, να είναι ομαλό και να είναι ειρηνικό. Σε αυτόν τον τόπο είναι ωραίο να κάνουν συλλαλητήρια όποιο θέλει. Με ωραίο τρόπο να θέτει τα θέματα του να είναι μια κατάκτησή μα, να το καταφέρουμε, αύριο θα γίνει άλλο συλλατίου, μεθαύριο θαύριο ένα άλλο. Ένα άλλο. Mm. Μπορώ εγώ να διαφωνώ, να μην πάω, να του ψηλοσατηρίζουμε, να του ατηρίζουμε, χόντροσατηρίζουμε, ωραία είναι αυτά, έτσι πρέπει να γίνεται, να δώσουν το μήνυμα που θέλουν οι άνθρωποι και εμεί μεθαύριο ένα άλλο μήνυμα ή χθε ένα άλλο μήνυμα και, και, και. Τώρα, αυτοί που θα καπηλευθούν και θα πάνε μέσα εκεί, όπω έγινε στη Θεσσαλονίκη, να σπάσουν, να κάνουν, να κάνουν, κάνουν δύναμη και να το χρεώσουν του. Ευθύνου του και στα άρρωστα μυαλά του είναι θέμα. Τέταρτο. Ποιο το χρεώνεται το... το. Το κτίριο σιλετ. που κάγεται. Η, η Θεσσαλονίκη. Η Ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Όχι, αλλά του είδαν Α. όλοι από κάτω, δεν ήταν. Εγώ την αστυνομία είδα, δεν ήταν. Και, Εντάξει, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη Εγώ ναι, ναι, την αστυνομία. Εγώ, εγώ, συγγνώμη, εγώ συγγνώμη. Και η αστυνομία. Λοιπόν, ε, έχω να σα πω. Έχουμε του νικητέ. Του νικητέ. Βεβαίω. Οι νικητέ είναι. Λοιπόν τη Γιάννης, Σαλάβα Σιλική Αναστασία. Πώς το όπεις όλο αυτό. Ένα, ένα άτομο είναι αυτό. Σαλάβα. Σαλάβα Σιλική. Ah. Αλλά πάει το είπα μαζί, είναι πιο ωραίο. Ναι. Σαλάβα Σιλική Αναστασία. Μπάρκα Ελένη, Παπαδόγιανη Ασπασία. Γκομενάκια θα σου φέρουμε. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, έτσι, πρέπει. παραδοσιακά. 60. με 70 του κοινού είναι γυναίκε. Μπράβο. Λοιπόν. Αυτή θα πάρει καλύτερη αντίληψη από... και αίσει τη στο χύμω. από, από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση του Χριστόφου Ζαραλίκου ε, Αύριο στο σταυρό του Νότου Πλά ε, που ξεκινάει, καλό είναι να πάτε στι 10 ξεκινάει 10 και μεσί, 10 και να έχετε παραγγείλει να κάνετε την αράντε, να μπορεί και ο καλλιτέχνε ή να πει την παράσταση χωρί να λετε μια βόρκα από κάτω ένα ίσκι. Είδε και... πή... τώρα που μπήκε κι αυτό. Ε, λέει, ε, ναι. ναι. Είναι συνάδελφο για φτιάξετε στο σωματίο. Φτιάξτε και σωματείο. Ναι, ναι. Γιατί δεν φτιάχνετε. Είμαστε δύο. <laughs> Βρείτε αλλούς δύο. <laughs> λοιπόν, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ε, το Ευρωκοινοβούλιο ε, απένει με τίτλο τιμής διάκριση σε μια Ελληνίδα ευρωβουλευτή. Σε ποια. Στην Έβα Καϊλή. Γιατί όχι τη πειράκες. Δεν έκανε. Μα... Η πυράκη μου λε: Γιατί όχι, λέει, θα φάμε μακαρόνια. Το... Γιατί να μην φάμε φασολάκια. Είναι πύρε. άγωνο αυτό ο τρόπο σκέψη. Δεν με νοιάζει. Εγώ ήθελα τη πυράκη. Πήρε κατά... βραβείο και το έκρυψε στο μαξιλάρι τη. Γιατί είναι σε μιλή λοιπόν, συνέχεια. Σωστό... Η διάκριση ναι. αφορά στι νέε τεχνολογίε. Όχι, καθώς... τον παππού της. Όχι, Για τον παππού τη κουβέντα δεν είναι. Δεν είναι. Τι νέε τεχνολογίε, καθώ είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρο επιστήμης και τεχνολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποια? Η Εύα είναι πρόεδρο σε Έχω κάτι καλύτερο. Καϊλή. Ναι. καλύτερο. Ήδη δέχεται προσκλήσει για διαλέξει από τα πανεπιστήμια. Με πόσε λέξει. Cambridge, MIT, Harvard, Stanford. Πόσε λέξει θα ανακυκλώσει, 10 λέξει λέει τώρα. Πάνω... Ενώ δίνει συνεντεύξει και ομιλίε σε συνέδρια σε όλο τον κόσμο. Η Εύα Καηλή, όπω την ξέρουμε όλοι εμεί, θα πάει στα πανεπιστήμια που πληρώνει ο κάθε γόνο που είναι εκεί το κάθε παιδί 15.000 τη χρονιά και θα δει διάλεξη από την Εύα Καηλή Φίλα συγγνώμη εδώ πληρώνω για Παπαανδρέου δεν θα πληρώσω για αυτό, Αυτό ακριβώς αυτό αυτό, Η Εύα που έχει είναι παιδί κομμουνιστικών εγκλημάτων. Άστατο Πάει τώρα, και μητά... διδάσκει για να δει πω ένα παιδί. Και συνάδελφο βέβαια και είναι δημοσιογράφο. Ο μα στο ΜΕΚΟ που ήταν με τον Ντάι στρατή, θυμάστε. Δηλαδή το χειρίζεται το Φεύγω λόγο. Είναι ένα πω... άνθρωπο που μπορεί να χειριστεί το λόγο να κάνει ένα συνέδριο, Προσφάτως να μια διάλεξη. Δε, προσφα... Διαβάζω τώρα, θα σα διαβάζω. Προσφάτω δε συμμετείχε σε δύο ώρε εκπομπή για την παγκοσμιοποίηση. Ώρες. Στο κρατικό κανάλι τη Κίνα. τι έλεγε. Αναφορές για το έργο της γίνονται σε άρθρα στο Φόρμ, στον Ταβό, ήταν η μόνη Ελληνίδα πολιτικός που έγινε περιζήτητη σε κάθε συζήτηση. Ποιος θα έχει γράψει αυτά. Τόση σε παπάτα. Σε κάθε συζήτηση γύρω από τις διασπαστικές διασπαστικές τεχνολογίες. <laughs> λοιπόν, <laughs> αυτά. <laughs> <laughs> ναι. Α, αυτή τη φορά υποψήφια ανάμεσα στις 50 ευρωβουλευτές είναι από την ελληνική αντιπροσωπία και η Μαρία Σπυράκη. Α, τα έπαγω, Να τα. Άπαγω, <laughs> Αλλά και αρκετέ γυναίκε, όπω μπορεί κανεί να διαπιστώσει, στην παρακάτω λίστα. Αλλά δεν το έχω τυπώσει όλο, οπότε τελειώνει εδώ ήδη. Κεραμίο γίναμε. Ξάχνουμε και πάλι. Θέλω να πω ότι πάμε, πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Η Εύα Μπράβο. εκπροσωπεί. Μπράβο. Μπράβο, Μάρια. Εκπροσωπεί επαξίω και θα ήθελα να ήμουν στο MIT, στο Harvard, στο... σε όλα αυτά για να δω τη Εντάξει. παρόλα αυτό αυτά, το, το, το, σε πολλά μπορεί να χρησιμερίσει. Δηλαδή, να χτίσει ένα σπίτι, θε να βάλει γερά θεμέλια, να έχει καλά υλικά. Πού κολλάει. Θα πάει την Καηλή. Όχι, δεν μπορεί να βγει. Είναι ευρωβουλευτή. Ναι. ναι. Λοιπόν. Εγώ σαν συνάδελφο, εγκρίνω. Τι, τι θα κάνετε, τρίτη ερώτηση, μετά από αυτά που θέλετε, τι θα κάνετε την Κυριακή και τι θα κάνετε τη Δευτέρα. Την έχει. Κυριακή έχει λάδι. Έχει λάδι. Έχει λάδι. Έχει λάδι. Παίζει λίγο. Δεν ξέρω. Να ντερμι, γίνει, λίγο. Λίγο. Oh, δεν είναι δεν ξέρω καταφέρει. Είναι κύπελο ή πρωτάθλημα αυτό. Πρωτάθλημα. Δεν τη Δευτέρα. Σα έχω πρόγραμμα διήμερο. Ναι, αλλά να τα φτιάξουμε. Δηλαδή, αμφισβητεί κανεί ότι ο πειραιά είναι ελληνικό. Όχι, ε, γιατί, γιατί να, να μην γίνει το δέρμπι, δηλαδή, δηλαδή. Γιατί να μην γίνει το δέρμπι, Επίση, η αστυνομική θα είναι στην το, ελληνική αυτή το, το στάδιο Καραϊσκάκη, αμφισβητεί κανεί ότι είναι ελληνικό. Όχι ελληνικό. Ε, είναι. Γιατί, οι Έλληνε αστυνομικοί. Μην Επίση, το Καραϊσκάκη νομίζω έχει οπαδού μόνε μια ομάδα. Ε, Άρα δεν είναι να γίνουν επεισόδια. Δεν τα ξέρει Έχει security. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ εκφράζω το ότι σα έχουν. να πάνε στο συλλαλητήριο οι άνθρωποι. Μήπω θέλουν να πάνε στο συλλαλητήριο και είναι κουρασμένοι. Το θέμα είναι ότι σα έχω πρόγραμμα και για Κυριακή τι θα κάνουμε και για Δευτέρα Δευτέρα τι θα η ουσία όμω είναι. Θα τους αφήσουμε να το κάνουνε. Όχι βέβαια. <συσίλια> Έλιο. <συσίλια> Άρα την Κυριακή θα είμαστε σε συλλαλητήριο. Και τη Δευτέρα στην πίτα. Τη Και μια και την Κυριακή θα μα να πάμε Το σύνδημα απλό. Κυριακή στη το βράδυ Δευτέρα από Να είμαστε όλοι στην πίτα, πίτα, το λέμε σωστά. <συσίλια> Να <χαρούμε>. <συσίλια> <συσίλια> Γιατί όποιο δεν έρθει την Τρίτη θα λέει Αμάν δεν είχατε πει για σπουδά του Άδωνη. Είναι τριήμερο μέσα. το πρόγραμμα γιατί σα έχω και μελαγχολία την Τρίτη που δεν θα πάτε. Εντάξει. Αμάν τι έκανα και δεν πήγα στη, στην Πίτα. Έχω... Τι θα βάλει για φλουρί. Δεν ξέρω, μπορεί να χορέψει, ποιο ξέρει, δώρα, δεν ξέρω. Ζώ για την ημέρα. Ναι. <laughs> Πού <laughs> <που, laughs> αυτό το άτομο. Ο, ο ναι. Άδωνη. Δεν λέει ονόματα, δεν λέει ονόματα. Εμά είναι φίλο μα. Καλά, εσύ. Και σα πειράζει ποιο διοργανώνει το συλλαλητήριο, αντί να κοιτά του φίλου Εμένα δεν είναι φίλο μου. Εγώ διαχωρίζω τι Εγώ δεν τη διαχωρίζω. Λοιπόν. Όπου αυτό το δηλαδή, θα... αν ψήφιζα Νέα Δημοκρατία, θα ψήφιζα Άδονη στη Β' Αθήνα. Το, πω να το Ενώ ψήφισε, ψήφισε Νέα Δημοκρατία, ή ψήφισε... το. Είναι Αμαρτία, γιατί δεν, δεν παίρνει και αρκετού. Όχι, όχι, εγώ θα ήμουν στου 70.000 που ψήφισαν τον Άδονη. Εγώ ζω στην, για την ημέρα λοιπόν, που αυτό το άτομο που θα ψηφίσει ο Καλαμούκη κάποτε, που θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και θα τον σταυρώσει, θα βγει και θα πει απευθυνόμενο ειδικά στον Καλαμούκη να δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία στον Κυριάκο και αν αποτύχει μετά όλοι κοκού. Εγώ είμαι η ασυνήθιστη. Μπορεί, μπορεί να το πει ο Άδωνη. Εννοείται ότι θα το πει αν υπάρχει. Προφανώ θα το πει. Γιατί χωρία. δεν θα αποτύχει Α, ο Κούλινγκ. Δηλαδή. Καλά, αποτύχει... οι σχέσει ε, Κουκουέ Νέα Καλά, ναι. ναι. εντάξει, τώρα μην δεν το πει. Αυτό δεν είναι καινούριο τώρα. Εντάξει. εντάξει, δεν ήθελα να το πει. Γιατί ο Θήμιο από όλα είπε θα ψηφίσει. Ναι, αν θα ψηφίσει, δεν είπε θα ψηφίσει, ο Κάλεπα Σοκ. Νέα Δημοκρατία είναι. Ναι, ναι, ναι, άδωνη. Λοιπόν, θα σηκώσω Σκόνη. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Στην Εξέδρα. Όχι στην Εξέδρα, στην Κρόφορντ. Και επειδή είναι και μιτσοτάκι στην Δημοκρατία και όλα έχουν εμνήθει. Πάντω αυτή που σίγουρα δεν θα ψηφίσει στη Δημοκρατία είναι η ντόρα. Η δεν τώρα. Γιατί υπάρχει σίγουρα. περίπτωση να ψηφίσει κούλι, ούτε μ, μ, μ, το ψηφοδέλτιο δεν πρόκειται να... Όλα τα άλλα κόμματα μπορεί να τα ψηφίσει. Θέλετε να το, κάνετε το τράμπα, θα ψηφίσει η ντόρα κουκουέ, α πούμε. <laughs> <laughs> <laughs> Είμαστε σε άλλε περιπτώσει όμω. Ωραία. Ποιο θα ψηφίσει κούλι από το κουκουέ. Για πε εσύ που του ξέρει. Δεν ξέρω. Νομίζω δεν θα ψηφίσει κανεί. Δεν ξέρω πόσο μερακλείδε είναι. Αν είναι να σώσει τον τόπο, συγγνώμη. Αν είναι να σώσει τον τόπο, εσεί τι θα πιστε, πάλι στο βρόντο η ψήφο. Βλέπει mm. τον κούλι, έρχεται, το βλέπει τον κούλι, έρχεται. Δεν είναι σωτήρα. Έρχεται, δεν ξέρω αν έχετε σωτή τον δρόμο. <laughs> δηλαδή. <laughs> Αυτό καλπάζει. καλπάζει. Καλπάζει για πού, για εδώ, για αλλού, για βουκεφάλαιε. Δεν σα πείθη, <laughs> δεν κατάλαβα. Για το Hollywood θα κάνει λάθο. Τον έφαγε, έφαγε το επίθετο. Τον έφαγε ο ψωμιάδε. Νέφαγε το επίθετο τον <laughs> κακοκονή. Ο Τσίπρα, <laughs> γιατί σα έπεισε και δεν σα πείθη ο κούλι, δεν μπορώ να καταλάβω. Καταρχήν ο Τσίπρα είναι άτομο που είχε εξαιρετικά ταλέντα. Τώρα το γεγονό ότι τα χρησιμοποιεί δύο πε μου. Τι καταφέρει ο Τσίπρα. Τεράστιο. Ότι κατάφερε τον ελληνικό λαό αυτό. Μόνο, ο ελληνικό λαό που μπορεί να τον καταφέρει οποιοδήποτε. Θα τον καταφέρει και ο Κούλη. Θα τον καταφέρει, τον καταφέρει ο Γιώργο Παπαδρέου. Στο... Ο ΓΑΠ δεν καταλάβαινε γιατί υπήρχε σε αυτόν τον πλανήτη. Και του έδωσε νόημα ο ελληνικό λαό. Καλά, ο ΓΑΠ γιατί υπήρχε. Για να αγοράζει ακίνητα. Θέλω αυτή, να πω, είναι, είναι πολύ εύκολο να καταφέρει τον ελληνικό λαό. Δεν, δεν είναι τίτλο τιμή για κάποιον που το κατάφερε. Να καταφέρει τον εκδότη. Για κατέβα, λαό. εσύ υποψήφιο. Δεν, δεν θέλω να καταφέρω εμείς... ένα τέτοιο λαό. Εμείς... Δεν, δεν με ενδιαφέρει. Εμείς... δεν του κάνει πρόταση σημαίνει δημοκρατία. Δεν για κατέβα, για δήμαρχο στη Στοχόλμη τότε, αφού δεν σα αρέσει εδώ. Α mm. πούμε. Mm. Κρύο. Ούτε, Κρύο. Ούτε Να πα <laughs> να δουλεύει <laughs> στο γραφείο του Άδωνη. Δουλεύω. Στο γραφείο του Άδωνη. Όλοι ήμουν. Και απόδειξη αυτού είναι ότι όλοι εμεί, όλοι εμεί είμαστε με τον Μεγάλη Αλέξανδρο. Λένε εγώ, όταν ξεκίνησα την ιστορία τώρα. Είπασ να αρχεί να παιδί μα με λίγο είπιο και να δω πώ θα πάει το πράγμα και να μείνει. Τώρα Λε... για ποιο λόγο πλέον. Θα έρθω, θαρθώ. Θα και βλέπω τη συνέντευξη του κύριου Ζάδεφ στον στρόντι στο να του βαξί, να κόψει το κομμάτι για τον παίξι αύριο μεθάνον η κομμάτι του Λονδίδα. Αμα το εξή μου το παίξουμε το παίξιμα. Παίξουμε Τώρα ρωτάει, ο Σρόιδε, τι θα κάνετε, θα κάνετε κάποια καλή κίνηση καλή θέληση. Και λέει ο προσωπικό, <Καταλ>... το σκοπό να με τριώθήσει. Κάταλλα. Πήμε το ζήτησε ο κύριο Σίμπρα και θα κάνουμε ένα βήμα πίσω, θα επιτρέπουμε και σε εσά να λέτε ότι στα πόδια το μεγάλουν εξάματι. Έλα Χριστέ και Παναγία. Θα ζητάω εγώ άδεια για να λέω στον Περσία το γεώματι μας απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου από το ΣΑΕΦ. Εμείς είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωραία, να... Μπράβο σας. Και πες. δεν θα ζητήσουμε άδεια από κανένα. Να πούμε τους σίγουρους για να μην... γιατί μπορεί και μερικοί να μην είμαστε. Ναι. Λοιπόν. Ο Παναγιώτης ναι. Ψωμιάδης είναι, είναι απόγονος... Να, κάνω... να... Έχει και και... να πάμε ενα ένας. ένας ο να ψωμιάδης, το... ναι, θα ναι, ναι, μπορούσε. Είναι. Ο Άδωνης είναι, ε, το είπε. Εγώ είναι. δεν είμαι σίγουρα, είσαι γιατί δεν ο προ-προ-προ-πρό προ, προ, προ, προ, προ ήτανε από το Κόσοβο και εγώ. Ά, ο, είσαι, ο. είσαι και λάθρο. Και όχι μόνο λάθρο. είσαι Τον μεγάλωσε και πόλη. δεν είχε θάλασσα. Πώ ήρθατε στην Ελλάδα αφού δεν είχε θάλασσα. Με το κοκτέιλ. Με του απογόνου του Βοκεφάλαια, από ο οποίο έσπαρε δεξιά και αριστερά. Πάντως δεν θέλω να σταράξω. 400 χρόνια Στουρκι. Τι. Δεν ξέρω το πόσο απογοήτευτο. Μα και τότε γιατί δεν είμαστε στο Λιάεκ Δηλαδή τι αποδεικνύει αυτό. Για να σε εδώ, Για να Α, Γιατί κάποιοι είμαστε και πανιόνιοι. Δεν υπάρχει αντεπιχείρημα. Κάποιοι είμαστε πανιόνιοι. Νάτο. Το φτιάξε. και Ιωνικό θα μπορούσε. Πάμε στι άλλε διαφημίσει και εδώ είμαστε. Α πούμε και ένα μπράβο στοιχείο στους κατοίκου, γιατί χτε είχε προγραμματιστεί να γίνει συγκέντρωση της Αυγής. Θα πήγαινε ο λαγός, ο Βουλευτής και ο επιτήδιο, νομίζω, ευρωβουλευτή. Έτσι νομίζω λέγεται, αν δεν κάνω λάθο. είναι ε, ε, ε, δεν είναι ε, Νομίζω έτσι λέγεται πάρα ε, σημασία τώρα, τώρα μπορώ να κάνω εγώ λάθος, δεν το λέω Ο τα είπανε λίγο και φύγανε. Ναι. Υπήρχε και συγκέντρωση των κατοίκων του νησιού. Άρα, 15 μόνο ενδιαφέρθηκαν πώ φάζουμε τα αρνητο Πάσχα. <Συσχε> Αυτό δεν ήταν το σεμινάριο, τι ήταν. Δεν <Συσχε> <Συσχε> <Συσχε> ξέρω. Αυτά δεν κάνουν αυτοί στη Χρυσή Αυγή. Που, που βρίσκει στην αρτηρία, μα δεν, δεν δεν, τη Για τα αρριά όμω, καθαρά. Δεν, <Συσχε> α, ε? Για το Πάσχα. καθαρά, Δεν πάει το μυαλό σου, αλλά δεν έχω. παρακολουθεί τη δίκη. Όχι, δεν έχει πάει. Αλλά άμα παρακολουθεί τη δίκη θα Νομίζω Αλλά δεν νομίζω ήδη ημερών, ήδη ημερών, μιας είναι καθόλου Ηδη στον ημερό, μια και είπαμε για υπόδικου, είναι η επιστροφή του Λάου στη Βουλή. Μέσω του μύχου του, μίχου. του... του μίχου υπόδικου βουλευτή Χρυσή Αυγή. Έβγαια ε. ε. ε. Χρυσή που έφυγε από τη Χρυσή Αυγή και τον βρήκε ο Καρατζαφέρη και τώρα θα εκπροσωπεί το ένα βουλευτή. Okay, δεν, δεν έλειπε. Δηλαδή, Λαός, πόσο καιρό έχει να ακούσει μια Βουλή για νέα όπλα, Πολύ καιρό. Από ήταν ο τον άνθρωπο. Γιατί ο έκανε το Λάος, ναι, ναι, ναι. οι παραγγελίες χέλη. για τα νέα όπλα έχουν γίνει από την κυβέρνηση τώρα. <laughs> Δεν χρειάζεται να ρωτήσει ε, παιδί κάτι. Επειδή μου μπορεί να, μια βετούγια να είναι καλύτερη. Αναβαθλίσαμε και τα F-16 <laughs> για μπετούγε, για χειρολαβές. Εκείνη, δηλαδή για... να μην αναβαθλίσουμε τα F-16 καλαμούκι. Να τα αναβαθμίσουν. Να, δηλαδή να, είναι... αναβαθμίσουν να κολλάνε, να είναι σαν τα κινητά να πηγαίνουν αργά τα F16 ε, ε, να, να είναι πάνω σαν... στην κρίσιμη στιγμή και να σου Συγνώμη. κολλάει δεν Τώρα ναι. έχω χειρότερο Και δε... να σου λέει τώρα ότι έχω βελτιστοποίησει Αν δεν τα και... είχαμε αναβαθμίσει θα, θα μπορούσε αλλιώς... να πάει ο Καμένος Στα Ιμία Με πάει... πλοίο πήγε. Ναι αυτό λέω <laughs> Ο Καμένος για τις κάμερε θα μπορούσε να πάει με οτιδήποτε στα Ιμία και κολυμπώντα. Για να ρίξει λίγο σανό στο εκλογικό του κοινό μάλιστα ε, ε, εντάξει, όλο κατηγορεί ναι, τον λαό. Δεν ξέρω, τον το ναι. λαό. δεν κατηγορώ τον λαό. Άμα νιώθει ο λαό ότι φταίει, βολεύει για να μην Κατηγορώ τα κομμάτια αυτά που δεν είναι λαός. Τώρα που έχει πάει στην Δημοκρατία. Ναι, Τώρα το είπε τώρα που είναι δύο χρόνια πριν τι εκλογέ. Δεν Δεν Το είπε που είναι ο πολιτεύετε μόνο. κάνει κόμμα ο πολιτική. φανατικά. Τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Το βλέπει ασφικτιά, δυσφορή. Έβαλε ε, ο Βλάχο από την Λιούπολη το παπούτσι του σε, σε χαλή παχύ και <χει> δεν μα κάνει πια μας Μο... παρέα. Αν ο Άδωνη κάνει κόμμα με τον Φράγκο Φραγκούλη. Φραγκούλη Φράγκο. Όχι, δεν πάμε. Αφού θα okay. είναι ο Άδωνη, πάμε. Θέλω ένα δεξιό καθαρό αίμο. Για με τον Φράγκο Φραγκούλη, όσο παράδειγμα. Φραγκούλη είναι το μικρό. Όπω και να το δει είναι τέλειο. Είναι τέλειο, ναι. Όπως και να το δείξετε. Πόσο μπούλινγκ μπορεί να έχει υποστεί αυτός ο άνθρωπος σε παιδική ηλικία τόσο να ώστε μπορείς. να γίνει στρατηγό και να πει: Ελάτε τώρα να μου τα ξαναπείτε. <laughs> ναι, ναι. Αυτό, <laughs> τόσο <laughs> πολύ. <laughs> Φραγκούλη! Φράγκο τον λέγανε. Φραγκούλη είναι το μικρό. Δηλαδή, όταν είμαστε στο στρατό, μαθαίνουμε την ιεραρχία. Όσοι τύχανε επί φράγκο, φραγκούλη. Φάνηκε Φραγκούλη, φράγκο. Καλά, αυτό είναι, μη σου τύχει. Εμείς είχαμε ένα λιμπέρι. Εγώ ένα λιμπέρι. ένα Τρίτη γυμνασίου τη. Σοφία. Τον Σοφία. Έπαιζα ξύλο τρει μήνε, τρίτη γυμνασίου Είχα και το φωνάζουμε φόφο. Τρίτη γυμνασίου. Φόφο που ήταν τρει μήνε. Όλο το σχολείο φόφο. Πλακώθηκα με όλο το σχολείο και μετά το λύστηκα. Είναι ωραίο όμω το φόφο. <laughs> να τα χασπεί. Και να βρει μια φόφη. <laughs> ωραίο είναι το φόφο. <laughs> ο φόφο και η φόφη. <laughs> <laughs> Ζευγάρι. <laughs> ναι. Ωραίο είναι το φόφο. Να οτι... σε λέμε φόφο. Ναι. Έχουμε κοντά μα το φόφο. Ζαρα... Είναι πιο ωραίο. Πιο ωραίο. Φόφο Ζαραλίκο. Πολύ ωραίο. Το φραγκούλη πώ να το κόβει να το πει. Δεν κόβεται αυτό. Κούλι δεν το λέει. Το χιάλου. Το χιου κυριακ Αργούλη. Αργου... Ναι, ναι, δεν ξέρω, ναι. Εντάξει, γεν, γενικά τα Σεούλη δεν ξέρει πώ μπορεί να σου Είναι από το Γλυκούλης μέχρι το Χαζούλη. Ναι, Πάντα ναι, έρχονται ναι, αυτά. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Καλό είναι να μην μπλέξει. Το Δεξιούλη, το Εθνικιστικούλης το Φασιστούλη ε, έχουν ε, θέματα. Ε, Ωραία ε. η ταινία και του Μπουλμέτη. Ωραία το, Λικούλης, ωραίο, το 1968. 1968. Πάρα πολύ ωραίο. Περίμενα περίπου ότι θα δω, αλλά με ευνηδία στο Μπουλμέτη. Τι περιμένει Λόγω τη πόλη των δύο προηγούμενων ταινιών και Ήμουν ψιλιάσμένο. Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί είναι και το κι είναι και έχει συνέστημα, έχει γέλιο, γελά. Έχει αυτό. πιάσει το θέμα. Έχει... Δεν είναι, προ... είναι μόνο μπάσκετ. Όσοι νομίζετε ότι δεν είναι μόνο αναφέρτη στον αγώνα που έδωσε η ΑΕΚ με τη Σλλάβη το 1968 στο Πανεπιστήμιο ναι. στάδιο, κορυφαίο αθλητικό γεγονό κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό, αμοιβώ το φοβηθείτε όσοι δεν γουστάρουν μπάσκετ. Είναι κοινωνική φιλοσοφική αποτίμηση τη φωτογραφία και η εθνογραφία και και, και, και και καταρχήν δεν υπάρχει άνθρωπο ο οποίο έχει προλάβει στην γειτονία του ένα χωράφει. Το οποίο το είχαμε κάνει γήπεδο, είτε ναι, με ναι, μια πασχέτα, είτε, είτε ποδόσφαιρο, με δύο κοτρώνες τα λοιπά. Και να μην, λίγο, να μην τον συγκινήσουμε. Ναι, το πιάνει να να πολύ ρητήσει. αυτό. Πέρα από αυτό, μα κρύβουν πολλέ ταινίε ελληνικέ. Είναι, Οι πρόσφυγες, πρόσφυγες, το... Το... είναι το από τι λίγε ταινίε που ε, λέει κάτι πρώτον, και δεύτερον ε, λέει κάτι ουσιαστικό. Και πατάει σε αξίες ε, ναι. Δεν είναι και στην παράδοση, βέβαια πολύ, στην ιστορία, στι νήμε πολύ στα όνειρα. Δε, μιλάει, επειδή έχει κάνει το σενάριο και ο ίδιο, ε, μιλάει ουσιαστικά. Δηλαδή, είναι από τις σενές που έχει να πει κάτι, λέει κάτι. Έχει στιγμές που είναι πάρα πολύ ρεθιστικέ, όπω α πούμε η σκηνή που είναι ο φυλακισμένο ναι, ναι, ναι, ναι. αριστερό φυλακισμένο ε, Προσέχει ο Τάσο. Δεν τον είπε κομμουνιστή αριστερό. Ναι, ε, ναι, ναι. Έχω το νου μας αυτά. Γιατί... Είναι η εποχή που τα λέμε όλα αριστερά. Όλα, αριστερά. όλα, όλα. όλα ναι. Ξαναγράφουμε την ιστορία. Όλα. Είπαμε ο... για όλα τα καλά είναι αριστερά υπεύθυνη. Λοιπόν, και προσπαθεί να ακούσει το... τον αγώνα. Τον αγώνα και ο φύλακα του, ωραία, του... Ναι. λέει: μα, λέει Εσύ το με ποιο είσαι, Γιατί οι άλλοι. Ήταν από το άλλο μπλοκ Μι λέμε άλλα για να πάνε το δούνε και να μην το αποκαλύψουν. Όχι θέλω να το πω αυτό να το αποκαλύψουμε πλήρως. Γιατί του λέω ο Οι περισσότεροι από μας αέκοι είμαστε Περισσότεροι από εμάς κρατούμενους αριστερούς α, ακριβώς. Κομμουνιστές είμαστε α, α, ακριβώς. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε Εδώ είμαστε, να σας πούμε το γεια. Ευχαριστούμε, Χριστόφορε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε από κοντά. Καλά, ξεκινήσαμε. Ε, και, καλά. Καλά. και μουσική. Ε, μα Είδα και ένα μήνυμα που έστειλε πριν ένα φίλο για το Βερολίνο που λέγει να πάμε. Να πάω στο Βερολίνο. Επι... Επι... Θα πάω σίγουρα στη Στοχόλμη. Να Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο τα υπόλοιπα, γεια σα. Συνεχίμωνα και αυτά που ακόμα απολέμας θα είσουν.